Ο Καμπουράκης δεν είναι ο Δημήτρης που έχετε συνηθίσει είμαστε εμείς και δεν είναι πέμπτη Όχι, είναι τρίτη Τρίτη είναι τρίτη. Θα τον αντικαταστήσουμε Ελπίζουμε επαξίω. Αλλά έτσι θα πάμε μέχρι τις δύο Γιατί όταν έχουμε τέτοια βγαίνουμε από το πρόγραμμα Και δεν προλαβαίνουμε γιατί αυτή η εκπομπή είναι θέμα προετοιμασίας Και άμα δεν κάνουμε την προετοιμασία δεν έχει νόημα Οπότε για δύο ώρες Ε, θα είμαστε εδώ. Θα, θα έχουμε σταγόνε ιστορία. Όχι. Χωρί ταγόνε θα πάμε, αστάγγονε. Χωρί τα. Α, έχουμε και καναντιό σταγόνε έχουμε. Έχουμε σταγόνε. Θα βάλουμε αυτή τη μουσική του καμποτάκι. <σκυρίζει> Όχι. Α. Εμεί να το βάλαμε εδώ. Ξεκινάμε Ωραία, με άλλα. Ξεκινάμε με άλλα. Καλώ σα βρήκαμε λοιπόν το μεσημέρι τη Τρίτη, 7 Μαρτίου του 2017. Ο Μάριο Καγή είναι στον ήχο. Τα γνωστά νούμερα τα ξέρετε 21128200 και τις άλλες συστάσεις τις ξέρετε διευθύνσει. Η ηλεκτρονική είναι η studio papaki στείλτε αν θέλετε κάτι να πούμε. Σήμερα που έχουμε και χρόνο να σταθούμε σε αυτό ή στέλνετε μέσω SMS γράφετε real κενό no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά, χαρά και αδημονία. Χαρά. Τα πολύ σημαντικά νέα είναι. αν, αν ε, θεωρήσουμε ότι υπάρχουν σημαντικά νέα πια Γιατί έρχεται η ζωή και τα βάζει όλα κάτω. Δηλαδή, όταν έχει θέματα επιβίωση και. πώ το Όχι. Α, η άλλη ζωή, η κανονική. Με ξανά για μια στιγμή. Όχι. Μπορεί να ξανάρθει η ζωή. Ναι, θα παίξει προφανώ κάποιο ρόλο κάποιου. Ποτέ. Ναι. Κάποτε. Οπότε. Ε, είναι ότι στις, ε, στη Γαλλία μαζεύτηκαν οι τέσσερι πια, έχει φύγει η Βρετανία. Ισχυροί ηγέτε. Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία. Και Γερμανία. Έλα τώρα να μην κροϊδευόμαστε. Για να δουν τι θα <laughs> κάνουν με τέσσερις την Ευρώπη. ισχυροί. Εντάξει, θέλει η Μέρκελ να έχει και καλά ξεκάρφωμα... δημοκρατία, ότι ε, αποφασίζουμε όλοι μαζί. Πάπα τώρα να κροϊδευόμαστε. Πάει η Ισπανία τώρα ότι τι είναι, ίση με τη Μέρκελ. Ξέρω, εντάξει, ε, ε, ήθελε, θα... δεν μπορεί να πάρει την απόφαση μόνο. Πάλι πάτα στο δεν καλώδιο. Μπορεί. Δεν μπορεί να πάρει την απόφαση μόνη της Θα στο πατάω το καλό. Ναι μην το κάνεις μόνο γιατί είναι... έχουμε θέματα Να φτιάξεις Σοβαρά το καλώδιος Δεν φτιάχνει το καλώδιος είναι θέμα οπής Να είσαι με μπαταρία γιατί να είσαι με μπρίζα Και οι αποφασίζουν Από αυτά που έχουν Έχουν έρθει Μέχρι στιγμή στην δημοσιότητα Έχουν βγει ε, Μάλλον Ευρώπη πολλών ταχυτήτων Θα συνεχίσουν λέει, την ενομοποίηση έτσι όπως προχωράει, αλλά όποιος θέλει και όποιο μπορεί. Ενώ μέχρι τώρα ήταν μια σταχύτητας η Τώρα είχαν μια αγωνία, οι εμπάσεις περιπτώσεις δεν είχαν, θέλανε να το δείξουν κιόλα ότι θα πάμε όλοι μαζί. Ποιοι? Ε, οι χώρε, Αυτό τους αμφανώσουν. Στα λόγια. Τώρα δεν τους μοιάζουν ούτε και τα λόγια, ούτε και η εικόνα, ούτε και το φαίνεστε. Πάνε κανονικά Όποιο θέλει και όποιος μπορεί. Να. Τον μπορεί, μας αφορά. Όποιο δεν μπορεί, τι σπίτι Νομίζω του. Νομίζω και το θέλει σιγά σιγά. Όποιο δεν μπορεί, στη θα αλλάζει τι πάνε σε αυτόν που μπορούν. Μπράβο, στη δεύτερη ταχύτητα. Προχωράει η Ευρώπη όπω είναι. Λογικό είναι μετά και την αναχώρηση Βρετανία. Έπρεπε οι άλλοι να αποφασίσουν τι θα κάνουν και αποφασίζουν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών κύκλων και δεν ξέρω εγώ μήλων, τραπεζών που υπαλλήλου έχουν του πολιτικού ηγέτε και τι ηγεσίε τη Ευρώπη. Αποφασίζουν κάτι, κάτι τέτοιο, μάλλον σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. Εμεί είμαστε το δεν μπορούμε σίγουρα, δεν ξέρω και στο αν θέλουμε. Mm, τι. Ω κοινωνία, ακόμα. λέω. Να είμαστε ως... δεύτερη ταχύτητα. Όχι, να είμαστε, να είμαστε στην Ευρώπη. Ευρώπη ναι. Θέλουμε. Δημοσκοπή υπέρ Ευρώπη. Ναι, ναι, αλλά αυξάνονται τα ποσοστά αυτών που δεν πολύ γουστάρουν αυτή την Ευρώπη. Και βλέπω στι δημοσκοπήσει. Μια τάση γενικό, μια κούραση του κόσμου από του φόρου που βάζει και η Ευρώπη. Ένα μαύρο μπροστάδι έξοδο. Επίση όλα αυτά τα αποφασίζουν οι Ευρωπαίοι χωρί να ξέρουν τι θα αποφασίσουν οι λαοί του στι εκλογέ που έρχονται. Τι λέες? Ναι. Πώ δεν ξέρουν. Ε, τι ξέρουν. Θα κάνουν, δεν <σίλει> ξέρει το ποσοστό είναι... τη Λεπέν. Ε, δεν ξέρει το ποσοστό, αλλά ξέρει, έχει πάει μια τάση κάπου. Και για τον Τραμπ δεν περιμέναμε. Να θυμίσω. Εντάξει. <σίλει> Και βγήκε. Και τι άλλαξε. Σε σχέση με το τι <σίλει> θα κάνει η Χίλανδη. Π... Εντάξει, περίμενε. Καταρχήν ε, με, δεν έχουν βρει ε, κώδικα επικοινωνία. Είναι ένα πλαστό δίλημα τύπου Τσίπρα Κυριάκη. Δεν είναι. Όχι τόσο. Όχι. όχι Τέτοιε γενικεύσεις πια. Αν δεν υπήρχαν οι γενικεύσει, δεν θα υπήρχατε ω οντότητε. Άρα, ευτυχώ που υπάρχουν ελληνικέ για να υπάρχουν ω οντότητε κατά λίγο. Δεν είναι, είναι πιο σύνθετο. <laughs> Εντάξει, <laughs> ο Τραμπ εννοείται τη Αμερική στα συμφέροντα, των επιχειρηματιών εκεί φροντίζει, αλλά βλέπει ότι υπάρχει αστάθεια στο παγκόσμιο στερεό. Μπορεί να οφείλεται αλλού και η, το πρόσωπο του Τραμπ όλα αυτά να τα επιτείνει. Δεν λέω εγώ ότι δεν ισχύει αυτό. Ναι, <laughs> Αλλά <laughs> το θέμα είναι ότι χτε τέτοια ώρα είχαμε ένα υπουργικό συμβούλιο. Πώ πήγε? Πάρα πολύ καλά. Α. Είπε για τη διαβούλευση, που ξεκινάει τώρα για να τελειώσει το 21. Για, για το πώς ανάπτυξη. θα αναπτυχθούμε. Εντάξει. Από και το 21. Και μέχρι το 2021. Κάπου εκεί. Δεν είπε. Α, γιατί έχουμε 17. Ναι. Δεν είπε μέχρι το 2021. Είναι 4 χρόνια. Ε πάμε καλά, έχουμε ανάπτυξη. Αφού έχουμε ύφες Ναι, αλλά αφού ο Τσίπρας έλεγε ότι έχουμε ανάπτυξη. Όμως. Ναι, αλλά Ποιος ξέρει ξέρει ότι. Ο Τσίπρας, Ωραία. Ο, ο, ο Έχει δύο πυλώνε. Ναι, ναι. Ενημέρωση και ανάπτυξη. Καλά, δεν ψήφισαμε και καμία ελιστάρια πρωθυπουργό τώρα. το τώρα με στη μέση. Δηλαδή... Και την ώρα που μίλαγε ο άλλο στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα στοιχεία, τα δυσμενή, στην δημοσιότητα. Ναι, βρήκαν μέσα έχουμε και Και ενώ λοιπόν μα έλεγε για ανάπτυξη, τα είπε ξανά χθε, τα επανέλαβε ο Τσίπρα. Τα είπε. Ότι θα έχουμε ανάπτυξη. Την ίδια ώρα έβγαινε ότι δεν είχαμε τελικά το 16 το τελευταίο τρίμηνο έτσι όπω το περιμέναμε. Άρα αυτό θα σημαίνει πολλά πράγματα για το σύνολο του έτου κτλ. Και κάνει διορθωτική μεταδήλωση. Ο Τσίπρα μόλι βγήκε Όχι. και δεν θα είναι ανάπτυξη. Περιμένουμε πράγματι. τον Απρίλιο. Ωραία. Ποια χρονιά, αυτή. Ωραία. Και περιμένουμε και τα στοιχεία του Απριλίου. Έχει υπομονή το μεγαλόφωμα. Κανεί δεν τον προστατεύει εκεί πέρα. Ο Καρανίκα δεν νοιάζεται, α πούμε, για το oh, έτσι, όπως τον Τσίπρα. Έτσι δεν είναι σε πάση περιπτώσει. είναι σε πάση Θέλει να στηρίξει τα νούμερα τη με μεγάκτρο που βάλλονται τα κανάλια. Uh -huh. ε, λόγω survivor και τη αναταραχή που έχει προκαλέσει. <laughs> <laughs> Όταν οι Μανίδε και όλοι οι μαχητέ και επώνυμοι και διάσημοι και του hey. έχετε αγαπήσει τόσο πολύ πια που είστε όλοι μου κάθε τώρα, βράδυ. Έτσι του λένε και εσύ διάσημη, έτσι τους λένε. Το βλέπει στον δρόμο, δεν το γνωρίζει. Έτσι του λένε. Και ο Τσίπρα λέγεται αριστερό. Δεν αμφισβητούμε κάθε δεύτερη κουβέντα είναι αριστερό. Άρα και η διάσημη είναι διάσημη Πιο διάσημη, εγώ είδα μια, μια μαχήτρια χθες στο δρόμο που είχα πάει για γύρισμα. Ναι ε, Αυτή που έχει φύγει Αυτή που έφυγε, είναι τη δίδυμη που είναι δίδυμη ή την πέτυχα Πού την εκεί. είδες στο, στο γύρισμα Πού είχε διάσημη Δεν πάει. μπορώ να πω πού Α, Ναι και μιλήσατε Α, Καθώς εγώ, δεν μιλήσαμε Είναι μια από τις Ήτανε δίδυμες Ήταν μια καλησπέρα, ναι Ναι ε, Πιο διάσημη είναι αυτή τώρα, σιγά Πώ δεν είναι, κάθε βράδυ τη βλέπουν 40-50%. Mm. Πώ ορίζεται το διάσημο. Καλά, δεν ξέρει αν αυτό είναι, είναι, γιατί... είναι ο καρδιοχυρό. Δεν είναι ανοιχτέ τηλεοράσει. Διάσημο είναι ο καρδιοχυρουργό, ο επιστήμονα, ο καθηγητή πανεπιστημίου. Μόνο αν φάει ξύλο. Διάσημο είναι αυτό που είναι κάθε βράδυ εκεί και κάνει την τραμπάλα δεν και το δικό του. Δεν ξέρει αν αυτόν βλέπουν τόσο, γιατί τρώγοντα το σανό κοιτά χαμηλά συνήθω. Μπορεί να μην βλέπει τηλεόραση, να είναι ανοιχτή τηλεόραση. Βλέπεις, βλέπεις, βλέπεις. Ότι η τηλεόραση σερβίρει σαρνο. Τι είναι αυτά τώρα τα. Όχι. Τι σερβίρει τηλεόραση. Δεν εμεί, τι σερβίρουμε, δεν ξέρουμε. Ε, σαν ό, σερβίρομαι. Σερβίρουμε. Καλό μαγειρεμένο, εμεί τουλάχιστον. Κόψτε μα! Εμεί έχουμε. Καλό Μην φεύγουμε από το στόχο. Θα Άρα, ποιο ήταν το στόχο. Σήμερα έχουμε και μια επέτειο. Η τηλεοπτική ελληνοφρένη. Η τηλεοπτική ξεκίνησε σαν σήμερα. Πριν 10 χρόνια. 7 Μαρτίου του 2007. Στην τηλεόραση του Sky 9 παρά 10 το βράδυ, λίγο πριν το Δελτίο. Οπότε έχουμε μια ψηλοεπέτειο τηλεοπτικής ελληνοφρένη. Η ραδιοφωνική έχει γεράσει πάρα πολύ. Δεν μετράμε καν τα χρόνια. Ούτε σβήνουμε κεράκι γιατί θα θέλαμε. Μανουάλη, Δεν θα θέλαμε. Μανουάλι λέγεται αυτό, ή μαγκάλι. Μανουάλι, μαγκάλι. Λοιπόν. Μαγκάλι το άλλο. Ναι, ξέρω. Ε, ε, οπότε, επειδή η ανάπτυξη έχει έρθει έτσι όπω το φαντάζεται και το αναλύει ο Αλέξη Τσίπρα, και όχι όπω η Ελστάτ που θέλει να μπλοκάρει την αριστερή κυβέρνηση το παρουσιάζει, θα πάμε στι πρώτε σιγά σιγά διαφημίσει με, με τα καλά λόγια όπω μα τα έλεγε και όπω τα είπε και μέχρι ο Αλέξη Τσίπρα. Τα από 7 χρόνια σχεδόν καταστροφικής ύφεση η χώρα έχει ήδη επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και έχει επιστρέψει ήδη από την προηγούμενη χρονιά, από το 2016. Το, ήλιος από το, βουνό, στέγες, τον καπνό να το πρώτο εξάμεινο του 2016 θα είναι το εξάμεινο της επιστροφής της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Awropropieta και engelapa. 2016, drugim sześciu βγαίνουμε σε w ρυθμού ανάπτυξη. Επιστρέψουμε στην ε, ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 2016. Πάμε καλά, πάμε καλά, να την μας. να μπαίνει στη φωτιά, τα χρόνια μα πολλά, να είναι τα χρόνια μας πολλά, εκεί Παναγιά κοντά Έχουμε η Παναγία να βοηθήσει. Γένει η της, στην Αυλή, στην Ανάτολη. Ήδη το τρίτο τρίμηνο του 2016 έκλεισε με θετικούς ρυθμούς Περάσαμε δηλαδή ήδη σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης Σταύρο καπιέται και γελά πάμε και σήμερα καλά το χέρι του Αντίλιο Διαψεύστηκαν λοιπόν οι Κασάνδρες Τελικά είχαμε ανάπτυξη το 2016 Η Παναγιά να βοηθήσει. Η Παναγιά Η Ελλάδα σε λίγες μέρες από τώρα επιστρέψει να ναύπλια. On the hand may be quite continental, but the diamond... Λοιπόν, εδώ είναι η greckofrenia. Από σήμερα, από τώρα, από τώρα, από τώρα, από τι od 12, od 12, od 12, od 12, od 12, od 12, Συισαγωγικά οι λέξει κυπτόμενη, όλα αυτά που συμβαίνουν και θα συμβούν στην Ευρώπη, γιατί βγήκαν χθε οι τέσσερι. Γιατί η Ευρώπη αυτό είναι, να αποφασίζουν κανένα δυο για όλου του άλλου. Και επειδή εδώ έχουμε πολλού στην Αθήνα και στην Ελλάδα που είναι υπέρ τη Ευρώπη, και πάση θυσία, και πολλοί κόσμος και ηγεσίε και κόμματα, τι θα λένε τώρα που το αφήγημα αλλάζει, Είναι ένα θέμα. Ναι. Μέχρι τώρα επέμεναν οι από εδώ, αλλά οι από εκεί σου λέει αν μπορείτε και αν θέλετε. Δεν υπάρχει νέο αφήγημα. Ναι, πρέπει να φτιαχτεί ναι. κάτι γιατί. Μια ε... παπάτζα να υπάρχει να λέγεται. Ναι. Γιατί δεν υπάρχει και μια προετοιμασία ανάλογη. Τα έλεγε ο γέροντα ο σοφό. Νομοσυμματοκοπείο, κύριε. Ποιο τώρα? Ο Λαφαζάνη. Δεν είναι γέροντα. Το λε γέροντα. Με την σοφία το είπα. Ναι. Τι έτσι, ξαφνικά. Έμα δεν αυτό λέω. Δεν υπάρχει. Τα έτσι, έτσι ξαφνικά, Αν από ένο... τότε είχαμε τώρα προετοιμαστεί. Πώς θα προετοιμάζετε. Φουρφού, στα δραχμή. Δεν προετοιμάζετε έτσι. Κάποιο που κάθεται στον καναπέ και περιμένει να το νομισματοκοπείο, να τυπώσει άλλο νόμισμα, δεν είναι προετοιμασία αυτό. Αυτό είναι θανατική καταδίκη. <Τι> δεν γίνονται έτσι αυτά. Θέλει απόφαση, θέλει οργάνωση ναι. και θέλει και κουράγια και κέφια. Ε, το τότε. Μεράκια θέλει. Ε, ναι, να ζεμερακλί. Οι μερακλίδε αλλάζουν καταστάσει τη ζωή του. Δεν αλλάζουν όλοι οι άλλοι. Άκυρο τότε. Άκυρο. Κάτσε εκεί και περίμενε τη μέρα που σε κάνει Β ταχύτητα ή Γ ταχύτητα ή Δ Τα καταφέραμε, μπήκαμε πιο πριν από άλλου, αλλά είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη, δεν είναι και λίγο. Κρατάμε όμω. Έβλεπα χτε. έχουν περισσότερο από του άλλου, άρα. Πάνε επιχειρήσει στη Βουλγαρία. Όπω καταλαβαίνει ο καθένα, γιατί οι φόροι είναι βατοί. Και υπάρχει ένα οικονομικό και νομικό καθεστώ σταθερό. Σταθερό, δεν ο αλλάζει. Ολάχιστον. Με κάθε υπουργό, ένα-τρει μήνε και με κάθε ένα σχηματισμό κιόλα. Όχι με κάθε κυβέρνηση. Αλλά τώρα πια ζητάνε και τη βουλγαρική υπηκότητα. Κανονικά όπως Έναν εκεί να είναι πιο νόμιμοι Να, να αν... πατήσουν κανονικά οι πέρα δόθε και όλα αυτά Ζητάνε και την υπηκότητα Και φεύγουν όλα τα μυαλά ε, Αν κάποιος ε, έχει Την πιο μικρή επιχείρηση mm. Δεν ξέρω πώ μπορεί να οριστεί το μικρό περίπτερο Όχι το περίπτερο δεν είναι μικρό Ή οτιδήποτε άλλο Με μικρό τζήρο, Που πάνω. είναι πάρα πολλοί αυτοί οι Έλληνες Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ήταν κάποτε η ραχοκοκαλιά που ο Όλοι αυτοί λοιπόν που είναι και πάρα πολλοί ξέρουν τι άγχος μπορεί να έχει κάποιο με τι αλλαγέ συνεχώ που γίνονται και με το νομικό και οικονομικό και φορολογικό καθεστώ που επικρατεί. Δεν έχει νόημα να έχει εδώ τίποτα. Δεν έχει δε να έχεις καθόλου, Γιατί είναι επιχειρηματικό. Ειδικά όλες. τα τελευταία δύο χρόνια. Ποιο είναι πιο συμφέρον να μην δουλεύει ή να, να μην επιχειρήσει πλέον. Να, να, να μην. Αν είσαι από του άτυπου και έχει δύο δουλειέ, τελείωσε. Κανονικά τελείωσε όμω. Δηλαδή δεν έχει νόημα απολύτω τίποτα. Αυτό. Είναι λίγο κρίση, αλλά είναι το μεγαλύτερο κομμάτι τη Τσίπρα. Να το παραδεχτούμε. Μπράβο, το καταφέρανε να μην έχει βγάλει άκρη κανεί, ειδικά με αυτόν τον Εύκα. Σε παίρνει ο φίλο ο Ταξιτζή και λέει ότι του έχει μειωθεί. Ναι, έχει μειωθεί σε αρκετέ κατηγορίε. Το θέμα είναι ότι σε άλλε κατηγορίε που μέχρι τώρα είχαν και ψηλοκινούσαν λίγο την αγορά, μπαίνανε σε κάνα μαγαζί. Αυτού του διαλύει και δεν θα μπαίνουν στο ταξί αυτοί. Αυτοί, αν μπαίναν στο ταξί, σταματάνε να μπαίνουν στο ταξί. Και στο μαγαζί και πουθενά. Αν κάπου κατανάλωνε, ήταν. Οι μεσαίοι. Μέχρι τώρα που είχαν δει νοπαθήσει με του Σαμαράκη τα προηγούμενα. Που οι, τότε, οι μεγάλοι τότε... δεν αγοράζαν από εδώ. Μεγάλη. Δεν εδώ. Οι μεγάλοι να αλλούρε. Οι μεσαίοι θα καταναλώνουν. Τώρα πάει κόβερνο αυτό. Αντίο ζωή. Υπάρχουν ένα σωρό παραδείγματα. Μεσαίου λέμε τώρα κάποιον που μπορεί να παίρνει από 30, 40, 50 έω 100.000 που υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμη σε αυτόν τον τόπο. Αν τα βάλει κάτω, αυτό που μένει είναι 20 με Πολλά είναι. Σε του 100. Ναι, ναι, ναι, ζεις. Ναι, ναι, Αλλά για, για 30, να την το ρίσκο ή την επιχείρηση ή του υπαλλήλου. αυτό που παίρνει 30-40, που θα μένει 10-15. Σου λέγεται ότι δουλεύει καταρχήν καταρχή, για 15. Δηλαδή, το για βασικό. Για κα, να είναι καθαρέ σχέσει και για καθα... να μην έχει το άγχο. Γιατί όταν κάποιο είναι τον 100, υποτίθεται έχει μια επιχείρηση που έχει υπαλλήλου, έχει και προμήθειε, έχει και χρέη, έχει και τράπεζε, έχει και μια ζαλάδα και άπειρα ωράρια. Βρεά τον 100. 100 δεν είναι περισσότεροι. Ναι. Του άλλου 30, 30 είναι πιο πολύ. Ναι. Σαράντα είναι πιο Θεωρούνται σύμφωνα με τα δεδομένα ε, και τώρα που θα πέσει και το αφορολόγητο γιατί ξέρει, το άμα Το τι βράδυ έκανε κολοτούμπα η Τρόικα. Τι, τι, τι. Δέχονται πολλά από τα δικά μα. Το Χίλτον άλλαξε το κλίμα χτες βράδυ. Ενώ έκανε μια Αχτσόγλου, ο Ντίθκη Μίστρε και του έπαρξε κάτω. Εγώ το λέω ότι έκανε κολοτούμπα. Εμεί κάναμε κολοτούμπα. Εμεί κάναμε κολοτούμπα. Θα αλλάξει η Ντέλι όπω τη βλέπει την άποψή τη, επειδή πήγε Αχτσόγλου εκεί. Μαλί με μαλί θα πιαστούν, θα νικήσει η Ρουμάνα. Είναι δυνατό. Δεν το ξέρω. Επειδή ποτέ υποτίθεται κάναμε αντίσταση στην Τρόικα, αλλά τελικά τα βρίσκουμε σιγά-σιγά. Και ξέρει τι σημαίνει αυτό. Τη Θεσσαλονίκη εγώ την εμπιστεύομαι πιο πολύ από τη Ρουμάνα. Και είναι η Θεσσαλονίκη. Η Αχτσόλ. Δεν είναι παραπάνω, είναι πέλα. Κάπου ήταν, εκεί δεν ξέρω πού. Βορειολαδίτσα. Βορειολαδίτσα, αυτέ τι ξέρω. Λοιπόν, μια που είπαμε για τον Εύκα, να πούμε να ακούσουμε τον Τάσο Πετρόπουλο, τον γνωστό υφυπουργό. Τον που αγαπητό που τον σταματάνε στο δρόμο και τον φυλάνε τα χέρια οι άνθρωποι. Έκανε δήλωση για τον Εύκα. Σα βεβαιώνω ότι η εξέλιξη του ενιαίου φρου έγκριση ασφάλιση Ευτυχώ είναι θετική για την οικονομία και για την οικονομία και για την προοπτική τη χώρα. Είναι θετική. Για την οικονομία αλλά και για την οικονομία Ωραία. και για την προοπτική τη χώρα. Από το 1,5 εκατομμύριο που ήταν να πληρώσουν, μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν πάει 300.000. Mm. Ελπίζουμε έχει δοθεί μια παράταση, ναι, μέχρι τι 17, νομίζω, παράταση. Να δούμε πώ θα, θα γίνει το λοιπόν, υπόλοιπο. Όλοι βιάζονται ε, ε, ε, να πληρώσουν. Το 1,5 θα πάει. Εν τω μεταξύ, κάτι σφορέ. Ένα άλλο παλαβό, γιατί τώρα απευθύνομαι σε αυτού που λένε μου έριξε τον Εύκα, άρα είμαστε ευχαριστημένοι. Χωρί να κοιτάει ο καθένα αυτό πώ θα του έρθει από αλλού. Έχει κάτι στι φορέ ο Εύκα, πάλι ξαναλέω στου δικηγόρου, μηχανικού, γιατρού. Του θέλουμε σε αυτή την κοινωνία, ε! Ναι, δεν θέλουμε να του εξοντώσουμε, νομίζω τους του θέλουμε. Όσοι έχουν μείνει στην αν δηλώσει η χώρα στην τη, δεν θέλουμε όλου αυτού, καλώ να του λιώσουμε. Αν τους ε, ε, θέλουμε και αν θεωρούμε ότι είναι και ελεύθερα επαγγέλματα όλα αυτά και άρα θα βγάζουν αυτά που βγάζουν νομίμως βέβαια και φορολογημένα, δεν το συζητάμε, τότε πρέπει να ε, τους θέλουμε και να τους έχουμε. Λοιπόν, σε αυτά τα κλιμάκια έχει κάτι εισφορές του τύπου 1.000, 1.200, 1.500, 1.600 ευρώ. Με τόσα ευρώ, αν πλήρωνε στην οποιαδήποτε ιδιωτική ασφάλιση, Θα σου είχαν όλη την πτέρυγα δική σου άμα χτύπα τα ξύλα τα γνωστά άμα γίνει κάτι. Θέλω να πω έχει και η ανταποδοτικότητα των ασφαλιστικών ταμείων η λογική που διέπει όλο αυτό το σύστημα έχει και μια, ένα όριο Πόσο τσάμπα είναι όλο. Για καταλήγει. Το τέβε, θα έβγαζε για να μην πάρει τίποτα ποτέ. βέβαια. Είναι η σφορά για να βοηθήσει άλλου και να κάνει. Μα τι βοηθάει με το φόρο. Ελικόπτερο, θα είμαι εδώ απ' έξω. Θερνισόμαστε. Να το βοηθήσει. Θα κάνουμε σε μια ιδιωτική Δώσε, δώσε πρέπει... την επιλογή. Τι θε. Να πάει στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά. Δώσε την επιλογή να μην έχω τη χαζομάρα να πάω σε ιδιωτικό άμα είναι αυτό το θέμα. Μα έτσι ούτε και τα δημόσια θα υπάρχουν. Τα ιδιωτικά δεν το συζητάζω, δεν ξέρω ποιο θα αλλά δεν θα υπάρχουν ούτε και τα δημόσια. Έχει νόημα όλο αυτό ο κανιβαλισμό και σε όποιον παίρνει πάνω από 20.000 να τον φα, να τον διαλύσει, να τον καταστρέψει και να χαίρονται οι άλλοι που βεβαίω θα είναι άνεργο. Τα βλέπει όλα αυτά θεόρατα ποσά και θεωρεί ότι είναι πάμπλουτοι όλοι αυτοί και θα έχουν μια ζωή. Είναι οι ονάσιδε γιατί ο Νάση έχει καταδείξει σε αυτόν τον τόπο να είναι αυτό δόπλο, αν αυτός παίρνει 20, 25, 30, 35, 50 χιλιάρικα. Τα αρετηρέ. Που σε, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα έτσι θα έπρεπε να ήταν όλοι η νορμάλ καταστάσεις αφού μπορεί να ότι έχουν ευρώ και... ναι και ότι είναι ευρώ και ευρώ και το ισχυρό νόμισμα τι είπε πριν ο Πετρόπολος ότι είναι θετική εξέλιξη για τον ΕΦΚΑ ε, κάποιοι χαρούμενοι τώρα συνάνθρωποι μας για τον ΕΦΚΑ περιμένω τη συνταξή μου έχω υποβάλει αίτηση στο, στον ΟΑΕ από τον Ιούλιο του 2015 και ακόμα είμαι στην αναμονή και φω δεν υπάρχει Ζήσε μάι μου να φαστριφίλι. Ήδη δύο μήνε έχουν χαθεί, υπολείπονται άλλοι 7 μήνε. Στο λεκανοπέδιο από τι υπηρεσίε του ΝΚΑ λειτουργούν μόνο στι 13 υποκαταστήματα τμήματα απονομών συντάξεων, εκ των οποίων στα 7 ο χρόνο αναμονή είναι τουλάχιστον 2 χρόνια. Μέρικοι από. Ένα μεγάλο δείγμα, υπάρχουν κάποιε χιλιάδε που λόγω και των καθυστερήσεων στον ΕΦΚΑ και λόγω αυτή τη ενοποίηση που έγινε πολύ πρόχειρα, αρπακόλα, όπω ταιριάζει σε αυτή την κυβέρνηση, δεν θα πάρουν σύνταξη και του τάζουν συνέχεια. και, και. Ε, Συνηθισμένα πράγματα για αυτόν τον τόπο για ένα κομβικό θέμα. Γιατί κάποιο απόμαχο τη ζωή που πληρώνει συνέχεια, όχι τέτοιε θεόρατε εισφορέ όπω τώρα εδώ για κάποιου, θέλει να πάρει κάποια σύνταξη. Κάτι. Κάτι. Ήλ, Ήλ, ήλπιζε ο άνθρωπο δούλευε και σου λέει δουλέψει. Σταθερά. Μου έχουν κάνει κρατήσει. Δεν ξέρω πάρει στο χέρι. Ναι, είμαι σε ηλικία που δεν μπορώ να πολύ δουλέψω που να βέβαιο δεν βρίσκουν δουλειά αυτή που πρέπει. Θα βρω εγώ που με 65 70 χρόνου, 67 πόσο βγαίνει ο καθένα. Θέματα. Ένα όμο συνταξούχο έχει να πει να μιλήσει, θα ακούσουμε τώρα συνταξούχω είναι αυτό, πολύ χρήσιμο, πολύ γόνοι και έχει να πει καλά λόγια για ποιο, για το σαμαρά. Δεν είμαι σοδάκι. Τώρα που πήρε το 50 έδρεμου και θα πιάσει 142 περίπου έδρε και με άλλε 8 φτιάνε κυβέρνηση, πώς θα πεις στου συνεργάτες του ότι να βάλουμε πλάτη για οικουμενική. Γιατί το έκανε ο Σαμαράς και ο Σαμαράς τότε το 12 είχε 33% δημοσκόπηση στη Νέα Δημοκρατία και στις εκλογές πήρε 18%. Το πλήρω η Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς μπορεί να διαφωνώ πλήρως με την πολιτική που τήρησε. Του αναγνωρίζω όμω ένα πράγμα, ότι έβαλε πρώτα την πατρίδα και μετά την καρέκλα. Ε, είναι μεγάλη αυτή η και δεν το έχουν αναγνωρίσει ούτε στο κόμμα του Το ότι είχε αυτό το πνεύμα θυσίας Ο Βασίλης Λεβέντης είναι ο για τα Αντώνη Σαμαρά δεν τα λέμε πράγματα που δεν λέγονται όμως Έχεις δίκιο και Είναι άδικο Γι' αυτό το βάλαμε. Ναι. Αποκαταστήσαμε την αδικία. Και δεν τα λέει ο Σαμαρά ο ίδιο ο α πούμε, τα λένε oh. γύρω. Όντω δεν τα λένε από το κόμμα του, γιατί Μιτσοτάκη τώρα τι θα πει καλά λόγια του Σαμαρά. Δεν είναι. Δεν είναι. Ο Άδωνη θα μπορεί να λέει: Ο Άδωνη, αλλά καπάκι λέει και για τον Σόμο για να μην φανεί ότι αγαπάει μόνο τον έναν και δεν αγαπάει τον άλλον. Ο Βασίλη Λεβέντη είναι εδώ από το φόρουμ που έγινε εκεί στου δελφού. Είπα αυτά τα ωραία για το Σαμαρά που έπρεπε κάποιο να τα πει. Αλλά μετά μίλησε και για την ΔΕΗ και μίλησε με λόγια ειλικρίνεια. Τώρα μέσα στην ατζέντα τη διαπραγμάτευση είναι και το θέμα τη ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Τη ζητάνε οι Γερμανοί. Αυτό πρέπει να γίνει. ή ξεπουλάμε τον εθνικό Έτσι, πλούτο Έτσι, όπω είναι το δημόσιο σήμερα, έχει από μόνο του οδηγήσει στο να μειωθεί και να έχει απαξιωθεί. Δεν υπάρχει δημόσιο που να μπορεί να σταθεί σε μια ελεύθερη αγορά. Η ΔΕΗ, που είναι και μονοπόλιο, ούτε αυτή δεν τα καταφέρνει. Δεν θα αντέξει ούτε η ΔΕΗ. Καλό είναι να πουληθεί. Ας την πουλήσουμε Επιτέλους Τι τα θέλουμε όλα αυτά Έφαγε μετά το καρότο του Δεν θυμάμαι Ο, ο λαγός Δεν ξέρω Η έτσι τσάμπα Γενικός ο Λεβέτης λέει Να μειωθούν συντάξεις για νότατες Να πάρουμε τα F-35 τα αεροπλάνα Έχει κάτι μονομανίες που όποτε βγει Επειδή βγαίνει κάθε μέρα σε κάποιο μεσαινημένος Θα παραλαμβάνει. Να πουληθεί ιδέοι Να μετατοπιστούν, λέει, δημόσιοι υπάλληλοι. Γενικώ έχει κάποιε σταθερέ, τι οποίε με την πρώτη ευκαιρία. Χρήσιμη πολύ δουλειά του ακούγεται Γιατί ακούγονται συνεχώ. Τώρα ακούστηκε από εδώ και εμεί που τον αναπαράγουμε. Έτσι, πώ τον ακούω όμω και για όλα αυτά, νομίζω έρχεται η ώρα που θα αναγνωριστεί το έργο του Γεώργιου Ανδρέα Πουπανδρέου για τι ιδιωτικοποιήσει που πέσατε να τον φάτε όλοι τότε. Το GAP, βέβαια. Το γαπ. Τι έκανε η ιδιωτικοποίηση, ο GAP. Όχι, ήθελα. Όλοι θέλουν, αλλά δεν κάνουν. Κανείς. σε όλα. Ναι, και παίζεται να τον φάτε. Και τα μπλοκάμε, τώρα θα είχαμε και τα φύκα, δεν θα τα μην θεωρικά. Και τα σχολεία μα. Ιδιωτικοποίηση που είναι συνταγή τη Ηνωμένη Ευρώπη, τη παγκοσμιοποίηση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τι έχουν όλε τι κυβερνήσει θέλουν, δεν θέλουν να τι βάζουν μπροστά. Αυτό που έκανε τι περισσότερε μέχρι στιγμή ή ολοκλήρωση των προηγούμενα να λέξει. Αν και αριστερό, βλέπε αεροδρόμιο. Ο πιο αποτελεσματικό. Άρα. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, σύμφωνα με τα κριτήρια των νεοφιλελέ, είναι πισού μεταφραστή. Δεν εξτάσει με το αριστερό τώρα. Τι θα εξετάσουμε. Ότι <laughs> είναι αποτελεσματικό. <laughs> το αριστερό ή <το> <laughs> στα στενά. Θα καθαριστεί από την ιστορία. Δεν τον λε επίση. Τέλο πάντων. Η τηλεοπτική ελληνοθέτηση. Όχι για εμά. Για την Ευρώπη. Ά, για τη Μέρκελ. Για Μέρκελ. Είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί πέτυχε ένα μνημόνιο που δεν θα το παίρναγε με τίποτα. Ναι. Και τώρα ετοιμάζει το τέταρτο. Τα έχει φέρει έτσι τα πράγματα που θα περάσει και το τέταρτο. Πρώτο στην ιστορία τη χώρα που θα καταφέρει να περάσει. Δεύτερο μνημόνιο ο ίδιο πρωθυπουργό. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ε, Μοιάζει. Για πέστε τώρα, τι, 10 χρόνια. 10 χρόνια η τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Και καραμάλει 10 χρόνια, να τα λέμε όλα. Ναι, μετά, μετά. Το μετά, μετά Απλά εντάξει. μου έχουν στείλει εδώ ένα επιματάκι και να μα εισάγει στο, το πνεύμα. στο πνεύμα. Είναι ένα γραφικό εκεί που έχω στην Ηλιούπολη, ο Μπάμπη, και λέει: Κλείνει η ελληνοφρένεια χρόνια τη βίσια 10. Άμα. Τρέμουνε η πολιτική εκτό από την αλέκα. Δεν του βγαίνει αλλιώς Η αλεκά δεν παίζει πια ρόλο έτσι κι αλλιώς Στο τη δύσια θα το πήγαινε στον Να τα εγκαταστήσετε και τα λοιπά Και λέει Σαν σήμερα ξεκίνησαν ο Θήμιος με τον τόλι Και έκαναν το χαζό γυαλί σατυρικό πιστόλι Ναι αυτό έχει γράψει και ο ίδιος από κάτω Ναι Τι ταλέντο και με έχει στάψει. Θέλει να βγει. Λοιπόν, ε, κάτι αυτό αναφορικό από την τηλεοπτική ελληνοφρένεια των Χρύση. τελευταίων ετών. <laughs> ναι, ναι, ναι, <laughs> είναι ο Μπάμπη, δεν μπορεί να φανταστεί, τραβάω. <laughs> από την τηλεοπτική ελληνοφρένεια των τελευταίων ετών στον Α. Ένα αντάρτικο τραγούδι, διασκευασμένο εννοείται, που περιγράφει τα όσα ζούμε τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Βροντάει ω Μέρκελ, μου γκρίζει η λαγκάρ και οι τρει Τρώικα, τρώικα εμπρό στον αγώνα για υψηλότερο το ΦΠΑ Τρώικα, τρώικα και τούτο το χειμώνα Θα ξαναπληρώσουμε τον εμφυά Ξανά ζωντάνεψε το παπατζηλίκι Που θα χορεύανε οι αγορές Γελάνε μαζί μα οι ξένοι ηλίκοι. Μέσα στη χείτρα μα Γελάνε μαζί μα οι ξένοι ηλίκοι. Μέσα στην κίτρινα μα ούτε φακέ. η ελπίδα έρχεται. Terrace of my view Shine my moonlight avenue All around shadows of you Shine my moonshine avenue Be the lighthouse of my dreams Έχουμε και κάποια μηνύματα εδώ ακροατών. Αναρωτιέται ένα φίλο εδώ, είναι άρρωστη ή μακρύ. <Κι> <Κι> Δεν ξέρω ε, τι <Κι> συμβαίνει. Ένα άλλο λέει: Οι υπερορίε έχουμε εντάξει. Εσύ πώ θα ζήσουν χωρί καμπουράκι, αναρωτιέται ένα άλλο. Εντάξει, εντάξει, μια μέρα είναι. Α, αύριο θα έρθει. Αύριο Α, θα, θα είναι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Εδώ Έχει βλέπω εγώ. Στη Λάρισα γινόταν αναμετάδοση τη Ελληνοφρένη από το ράδιο του Ρουτού. Τυρτή. Ναι, ρε, τούρο το γράφει στα ελληνικά. Αλλά πλέον σταμάτησε η αναμετάδοση. Μεταδείτε η εκπομπή από κάποιο άλλο σταθμό τη Λάρισα ή όχι, τι Ωραία, λέει, εννοώ... δεν ξέρουμε. Λάρισα. Τι λέει, Ράδιο Τιρτή. Ράδιο Τιρτή, 95,1. Όχι, άρα. Ράδιο Τιρτή. Λοιπόν, άλλο μήνυμα εδώ γιατί. Καλά τα λέτε, αλλά με μια μικρή διόρθωση λέει εδώ πάνω. Σε εισόδημα ελεύθερου επαγγελματία 25 με 30 χιλιάδε δεν μένουν 10-15 μένουν 3 ολόκληρα χιλιάρικα. Ah, okay. α Ευχηθείτε μου καλή μετανάστευση ah. Το ξέρω Δηλαδή αυτές οι συζητήσεις που γίνονται σε νορμάλ ανθρώπων Οι οποίοι αγωνίζονται μόνοι τους Δεν έχουν μπει σε κάποιο δημόσιο Είναι στον ιδιωτικό τομέα Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά Εκεί είναι εκεί και έχουν και κάποια δουλειά Προσπαθούν να στήσουν Έχουν σκοτωθεί όλοι Έχουν εξοντωθεί όλοι Και βλέπεις και πανηγυρίζουν και όλοι γλύση. αυτή τη χάρπα στη Τα τίποτα που είναι υπουργοί που δεν έχουν δουλέψει ποτέ οι περισσότεροι από αυτούς και είναι εκεί επειδή είναι κοινικοί και αδίστακτοι να μιλάνε για τον πόνο των αλλανών και να κοροϊδεύουν και από πάνω. Και επειδή ήταν σε ένα κομματικό σωλή να που κατηγορούσαν επειδή... τα προηγούμενα χρόνια. Και μόνο γι' αυτό, Και μόνο, για αυτό... μόνο αυτό είναι άξι να κάνουν σε... Διαδρόμους και σε, να μην. δεν έχουν τη σκιώδη αξιοπρέπεια. Δεν έχουν αγωνιστικά πουλας. ένσημα, να το πούμε. Ποιο έχει αυτό? αγωνιστικά ένσημα ε, από αυτού. Δεν θα ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Κανεί δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ με αγωνιστικά ένσημα. Αν έχει αγωνιστικά ένσημα, δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, δεν ξεπουλιέσαι τόσο φτηνά. Κανεί δεν το κάνει α, αυτό. ξέρω εγώ. Δεν πάει κανεί. Από αυτού ήταν εκεί, δεν έχει αγωνιστικά ένσημα. Και όποιο είχε, κανα δυο που ήταν στη Χούντα, είναι άξι τη μοίρα του, μυξοκλαίαινε κάθε μέρα επειδή ψηφίζουν τα μνημόνια και έχουν ξεπουλήσει οι ίδιοι την όποια ιστορία μπορεί να έχουν. Πολύ αγαπημένα μα παιδιά, χθε το επεισόδιο στην τηλεόραση ήταν η ρίτα. Το λέει αυτό, ήταν μέσα στα καλύτερά σα. Το ευχαριστήθηκα, γέλασα πάρα πολύ. Πράγμα που λείπει στι μέρε, Μου να είστε καλά, να προσπαθείτε με τον τρόπο σα να ανοίγετε αυτιά. Αυγά, πήγα να διαβάσω αυτιά και μάτια. Μπα και ξυπνήσει αυτό ο ηλίθιο κοιμισμένο λαό. Δεν είναι αυτό ο στόχο μα. Δεν θα ξυπνήσει ποτέ αυτό ο λαό, είναι η απάντηση. Και ο Παύλο, η ανάπτυξη μα έρχεται μπρο βήμα να την προπαντήσουμε με τσίπρα στην αρχή. Ναι, okay. <τι> Καρέκλα να πάρουμε, μην είμαστε και ορθοί. Εννοείται, δηλαδή... εννοείται. Θα έρθει, αλλά να κάτσουμε και κάπου μέχρι να έρθει. Λοιπόν, ε, ναι, και τώρα θέλω να την απαντήσετε εσύ αυτή την ερώτηση. Θα την απαντήσω εδώ. Ποια είναι η ερώτηση. Αγόρια, καλημέρα, εντάξει. Καλημέρα, ναι, ναι, απαντάω. Μια απορία να μου σχολιάσετε μόλι χαλαρώσετε. Χαλαρήμαστε είμαστε έτσι κι αλλιώ. <laughs> Τι είναι πιο εύκολο, να κάνουμε σοσιαλισμό, μάλιστα γράφει σοσιολισμό, ή να μπούμε στο μυαλό μια γυναίκα Κυριάκο το σοσιαλισμό που είναι και τσάμπα τσάμπα είναι γιατί να μην κάνεις κατάφεραν στην ιστορία της ανθρωπότητας για κάποια στιγμή, για κάποια χρόνια κάποιες δεκαετίες και με προβλήματα αλλά το κατάφεραν μια φορά την Ελλάδα το παλέψαμε εκεί όταν έπρεπε με διάφορου τρόπου και με πάρα πολλά λίγοι ήμασταν, Τα αλλά δεν θέλατε τον Αντρέα, καλά τα λε. Δεν θέλατε τον, τον Αντρέα και πρέπει να το πούμε και μετά. Έχει δίκιο. Απομένουν άλλα τέσσερα λεπτά διαφήμιση. Νομίζω πρέπει να τα ακούσουμε τώρα. Ο Μάριο μα λέει: Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Πλησιάζουμε στο τέλο τη ώρα που αντικαθιστούμε τον Ελληνοφρένεια. Διεκπαιρεώσαμε επιτυχώ. Έτσι νιώθω τουλάχιστον. Ε, νομίζω κι εγώ. Το νομίζω πρώτο... κι εγώ. Είχε σταγόνε αυτή νο, ρε, την ώρα σταγόνες, θυμάμαι, ή, ή την άλλη ώρα τι φάλεμε σταγόνε. Δεν θυμάμαι, είπαμε σταγόνε. Την άλλη ώρα έχουμε σταγόνε. Την άλλη, την άλλη ώρα σταγόνε. Ναι, δύο σταγόνε. Την άλλη ώρα τα είχα πάρει εγώ αυτά τα βιβλία από το Καμπουράκι. Όταν ήμουν μικρό. Θέλω να δείξω και το χάσμα ηλικία που μα. Έχει γράψει μια σταγόνα ιστορία. Κάτι βιβλία, τα γράφει όλα αυτά, δεν τα λέει μόνο. Τα τα ξεκίνησε, τα έλεγε και μετά τα έκανε βιβλίο. Αν θυμάμαι καλά από τον Αντρέα τα έλεγε. Μα χωρίζει και μια εικοσαετία. Νομίζω, Α, δεν τα μετράω κιόλα, αλλά νομίζω κάπου εκεί δηλαδή υπάρχει, στο να... Δηλαδή, είστε μικρό και ο Καμπουράκη έγραφε. Ναι, Άλλητο. Εγώ τα θυμάμαι να είμαι ακροατή και να τα αγοράζω. Άρα είναι να μην... άλλο να σε ακροατήσω. Ακούμε κι άλλα ραδιόφωνο. <laughs> <laughs> δεν είναι αυτό το θέμα. <laughs> το θέμα είναι η διαφορά ηλικιών. Θε, μουσικά σα αφήνουμε αυτή την ώρα σε λίγο κανονική, ελληνοφρέ, κανονική. Ελληνοφρένια πάλι εδώ με του δύο, αλλά με ποικιλία και θα θυμηθούμε τι αναπτύξει μία προσμία που έχει φέρει ο Αλέξη Τσίπρα σε ανύποπτο χρόνο.